Έχουμε ελλείψεις από τα πιο απλά φάρμακα mm -hmm. έως τα πιο ακριβά φάρμακα. Mm -hmm. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει, όσο μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων στην χώρα μας, τόσο το κίνητρο αυτών που τα εξάγουν είναι μεγαλύτερο, Α, διότι το κέρδος αγγίζει το 130, 140, 150%. Mm -hmm. ε, ε, ε... Άρα η λύση είναι να ανέβουν οι τιμές των φαρμάκων για να μην έχουν κίνητρο οι εταιρείες, όχι, να κάνουν ξενοδέες... Ξεβιβαίες... Η λύση είναι μία και μοναδική. Αυτά τα οποία εξάγονται να έχουν διαφορετικό barcode ούτως, ούτως ώστε να υπάρχει έλεγχος στις εξαγωγές. Mm -hmm. ε είναι τόσο απλό όμως. Γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή προ πόσο προβλέπεται να γίνεται το 10% σε συγκεκριμένα φάρμακα εξαγωγές. Γιατί είναι και νόμιμο εν μέρη. Ωραία. Αυτά τα οποία θα πρέπει να εξάγονται να έχουν ένα διαφορετικό μπαρκόντ για να μπορεί να ελέγχουμε. Δηλαδή, εάν στο συγκεκριμένο φάρμακο υπάρχουν... Υπάρχουν... υπάρχει το ίδιο φάρμακο με άλλο μπαρκόντ, mm -hmm. αυτό να διώκεται από τον νόμο. Δηλαδή, τώρα πια οι υπορικές αποφάσεις είναι τόσο απλές Mm. Ε, οι αποφάσεις που παίρνονται είναι τόσο γρήγορες επομένω δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αδυνατούν να πάρουν να, να, Μια τέτοια α, υπουργική απόφαση που να δεσμεύει τις εξαγωγές τις, ε, Κατά την άποψή μου γίνεται και παράνομε οι εξάγωγέ. αυτές ε, Υποθέτω ότι ο καθένας μπορεί να βρει κάποιους λόγους έτσι ε, Να σας τον πω το λόγο για να μην ψάχνονται ε, Είναι όπως σας είπα το, το ο, κέρδος, το κέρδος. Το κέρδος και από την άλλη πλευρά ίσως η αδυναμία, η έλλειψη βούλησης, γιατί οι εταιρίες κοιτούν το κέρδος, είναι γεγονός. Κάποιος άλλο θα έπρεπε να διασφαλίζει κάποια πράγματα. Βέβαια και αυξάνεται. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυξάνεται και οι ελλείψη αυξάνονται διότι και συγκεκριμένοι γιατροί τις συνταγές. Όταν λέμε κλειδώνουν τις συνταγές ζητούν, ενώ υπάρχει νόμος που θα πρέπει να αναγράφεται πια η δραστική ουσία και θα πρέπει η επιλογή να γίνεται από τον, τον ασθενή mm. σε συνεννόηση με το φαρμακοπιό, οι ορισμένοι, να μην, πω, να μην το γενικεύσουμε, ε, γιατροί κλειδώνουν τις συνταγές με συγκεκριμένες εταιρείε. Αυτό βέβαια αυξάνει και το πρόβλημα των ελήψεων.